Μέρος δεύτερο. Στην ακροθαλασσιά. Ζήσατε ποτέ κοντά στη θάλασσα? Και βέβαια. Κάθε καλοκαίρι περνώ τις διακοπές μου στην ακρογελιά. Πού πηγαίνετε συνήθως? Προτιμώ τα μέρη κοντά στη βουλιαγμένη, αλλά καμιά φορά πηγαίνουμε στη Μικονό. Είναι καλή η θάλασσα εκεί για κολύμπη? Πολύ καλή. Είναι όλο αμυδιά και ο κολυμβητής δεν έχει φόβο από τίποτα. Ο βυθός είναι πολύ στρωτός, χωρίς πέτρες και βράχια και βαθαίνει σιγά-σιγά. Έχει πολύ άνετες καμπίνες και τέντες για όσους κολυμπούν εκεί. Επιτρέπεται όλη την ημέρα του κολύμπη ή μόνο σε ορισμένες ώρες. Μπορείς να κάνεις μπάνιο όποτε θέλεις, γιατί στη Μεσόγειο δεν έχει άμποτη και παλήρια. Είναι καλά τα ξενοδοχεία. Ναι, έχει και φτηνά και ακριβά. Πίτια που νοικιάζουν δωμάτια και μπορεί κανείς να ζήσει άνετα και φτηνά. Διασκεδάσεις υπάρχουν. Πώς. Βαρκάδες, εκδρομές, χωρί, υπαίθροι κινηματογράφοι και πολλές οικογένειες που νοικιάζουν ολόκληρο σπίτι, κάνουν γιορτές και μερικές φορές παίζουν χαρτιά. Και τα παιδιά πώς περνούν την ώρα τους. Η κυριότερη απασχόλησή τους είναι φυσικά η αμυδιά όπου περνούν σχεδόν όλη τη μέρα. Κάνουν μπάνιο και ηλιοθεραπεία, χτίζουν πύργους στην άμμο και τσελαβουτάνε στο νερό. Οργανώνονται επίσης εκδρομές στα γειτονικά δάση και βουνά. Τα παιδιά διασκεδάζουν πολύ. Ωραία τα περνάτε λοιπόν. Θα κοιτάξω να έρθω κι εγώ του χρόνου με τη γυναίκα παιδιά. Θα έχετε τον νου σα για κανένα σπίτι. Φυσικά, φτάνει να μου γράψετε ενέργειο.